Σου Βασίλη και όσο νερό κι αν πίνεις Όπα, μα το κάνεις μυρωδιές και μου το ξαναδίνεις Εσύ το κάνεις μυρωδιές και μου το ξαναδίνεις Καλησπέρα Σανά, από Κρήτη, καλησπέρα Εδώ είμαστε βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, καλησπέρα από Κρήτη, καλησπέρα από Ιράκλειο, σκηνιά νότια του Ιρακλείου, περίπου στα 40 χιλιόμετρα. Παραδοσιακό το ξεκίνημα απόψε. Εγώ το για μου Όπα το και μυρίζομαι και βάνω και μου το κόβω και μυρίζομαι και βάνω και στα αυτοί μου. Για να σας δω, σας παρακαλώ πάρα πολύ Τι έχετε μάθει όλο αυτό τον καιρό που είμαι στον αέρα Νομίζω ο Τάσο έφυγε για να με συνοδεύσει. Όποιο θέλει, εδώ είμαι. Ξέ μου τζίκε, βάλε με μέση. Δεν μου γεμάζω, ξέρ μου τζίκε, βάλει με μέση. Εσύ ο το γιάσε με τη βιόλα. Εσύ σε ο Βασίλικο το γιάσε hey! oh, με τη βιόλα. Όπασί σου, λίγοι κάνεμε να πέσω του στο του θάνατου βά, βα, βασίλισσας της ομορφιάς, κι ότι του πεις περνά του, ωπα, κι ότι του πεις περνά του, ωτι του πεις περνά diwawancara Gari si meliĝ to garidhimeliĝe to ko peli ko penyač ko peña ko pedi Chiko peja goveli ti ko peja Λοιπόν, νομίζω ανεβάσαμε ρυθμούς για τα καλά. Καλησπέρα σας ε, και με στην ησυχία. Ε, είμαστε εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρας, να τα λέμε με την εκπομπή του καιρού του Διάβα. Και για να δώσουμε και την ταυτότητά μας να πέσει το σήμα της εκπομπής. Για να αναγνωρίσετε δηλαδή ποια είμαι και ποιος είναι στον αέρα του αλμπετο 14, του πρώτου, web radio τη Ελλάδας. Μην πω και του κόσμου και φανώ υπερβολική. Είμαστε λοιπόν εδώ εκπέμπουμε από σκηνιά όπως σας είπα νότια του νομού Ηρακλείου γιατί έχω καιρό να δω στο στίγμα ε, γύρω στα 40 χιλιόμετρα ε, το βραδάκι απόψη είναι πολύ δροσερό εδώ στο νότο Γενικώ τα τελευταία βραδάκια έτσι είναι πολύ δροσερά και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Βροχή βέβαια δεν έχουμε δει, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα κάτι γίνεται εδώ. Τι κάτι γίνεται, χαμός γίνεται εδώ, τίποτα σταγόνα στην περιφέρεια. Και αυτή η καημένη η γη ψάει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν υπάρχουν βέβαια και υποδομές όπως γνωρίζετε. Καλύτερα από μένα. Όμορφη γιορτή Σήμερα τέσσερις αρετές Να τις πω γιορτάζουνε σοφία Πίστη, ελπίδα και αγάπη Όλες απαραίτητες για να είναι η ζωή μας Πιο όμορφη και εμεί καλύτεροι άνθρωποι Χρόνια πολλά σε όσες αγαπημένες γιορτάζουν χρόνια πολλά και στη μοναδική αδερφή μου που φέρει το ωραιότερο των ονομάτων αγάπη. Είμαστε και εδώ απόψε με διαφορετική θεματολογία από τις προηγούμενες δύο εκπομπές. Απόψε φιλοξενούμε την κυρία Κασάνδρα Μουγιάκου, είναι γιατρός-παθολόγος, βιοσυντονίστρια. Εφαρμόζει τη μέθοδο του βιοσυντονισμού, είναι μια φυσική μέθοδος η οποία γιατρεύει, θεραπεύει μεγάλο φάσμα ασθενειών, θα μα τα πει και η ίδια. Μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδος, έλεγα, που όλο και περισσότεροι άνθρωποι την προτιμούν. Και στο δεύτερο μέρο, μόλι τελειώσει την ομιλία του ο κύριο Μαριά από το Τιτάνια, που δίνει απόψε. Αυτή την ώρα πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Ε, θα είναι κοντά μα Νότη Μαριά, ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, πρόεδρο του κόμματο Ελλάδα, ο άλλο δρόμο. Ε, κεντρικό θέμα τη σημερινή μα συζήτηση είναι οι γερμανικέ αποζημιώσει. Χωρί αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θα ρωτήσουμε και για την καθημερινότητα, δεν θα ρωτήσουμε και για το τι συμβαίνει, για την επικαιρότητα. Ε, είχε και κάποιες προκλήσεις, είχε και κάποιες επιτυχίες στην Ευρωβουλή. Το πολεμάει ο άνθρωπος όσο μπορεί, δείχνει ειλικρινής, ας ελπίσουμε ότι είναι και ειλικρινής, ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει και θα παραμείνει σταθερός στις απόψει αυτές που ε, με πολύ πάθος έλεγα εκφράζει στην Ευρωβουλή». Μάλιστα ήταν και εδώ στα μέρη μου Λίγο πιο δίπλα από το χωριό μου Στη Μαρτυρική Βιάνο Αλονίζει την Ευρώπη ο κύριος Μαριάς Και φυσικά δεν παραλείπει να έρχεται και στην Κρήτη Πάρα πολύ συχνά αφού εκλέγεται εδώ στο Ηράκλειο κάνετε, πως είστε απόψε, πως ξεκίνησε η εβδομάδα σας. Περιμένω να μου τα πείτε μέσω του facebook και του προφίλ μου εκεί. Και, και φυσικά μέσω του chat του, στο site του Albedo14 και από εκεί τα λέμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι λίγο για να πάρουμε ανάσες μουσικές, καθότι προηγήθηκε και η κυρία Τζάνη με μια υπέροχη, μια, μια εξαιρετική εκπομπή απόψη, η οποία θα παίξει επανάληψη από ό,τι άκουσα τον Γιώργο Καρποδίνη να το ανακοινώνει αύριο στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Για να πάρουμε λοιπόν έτσι και εμείς μια ανάσα και, να, και εσείς κυρίω μια ανάσα, θα συνεχίσω έτσι σε παραδοσιακές γραμμές... Τις μουσικές επιλογές που έχω για απόψε, με ένα υπέροχο, αγαπημένο τραγούδι. Είναι ο Δημήτρης Ιφαντής, μια σπουδαία φωνή και το τραγούδι και «Καίγομαι και σιγωλιώνω». Τι να κάνω, Τι καταλαβαίνω. Μίλησε μου, μίλησε μου, δε σε Κανένας άλλος στη καρδιά μου Ήζω σε Ρωτάσουμε Λοιπόν, είμαστε εδώ, στον Αλμπερό 14. Και όπω σα είπα και νωρίτερα, κοντά μα απόψε. Θα έχουμε την κυρία Κασάντρα Κασάνδρα Μουγιάκου. Είναι γιατρο παθολόγο και εφαρμόζει την μέθοδο του βιοσυντονισμού. Είναι μια φυσική μέθοδο. Θα μα τα πει η ίδια. Καλησπέρα από Κρήτη, κυρία Μουγιάκου. Καλησπέρα σα. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω και τα λέμε μετά από πολλά πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, μιλήστε μα λίγο, δώστε μα κάποιε πληροφορίε για το τι είναι ο βιο συντονισμό. Να ξεκινήσω έτσι με μια πιο προσωπική ερώτηση. Πώς ξεκινήσατε ε, να ασχολείστε με τον βιοσυντονισμό, πώς τον ανακαλύψατε δηλαδή και πώς ξεκινήσατε να τον εφαρμόζετε και στους ασθενείς σας. Mm -hmm. ε, ξεκίνησα από προσωπικό πρόβλημα. Όταν η κόρη μου γεννήθηκε στο πρώτο μήνα της ζωής, εμφάνισε ε, ατοπική δερματίτιδα. Η πεδία του σηκάστηκε ότι προφανώς μπορεί να φταίει το γάλα και να τη δημιουργεί αυτού του τύπου την αλλεργία. Τα τεστ αίματος που κάναμε για αλλεργίες έδειχναν ότι προφανώς είναι και πολλά άλλα αλλά δεν μπορούσαν να μας κατατοποιήσουν συγκεκριμένα τι μπορεί να φταίει. Ε, και μετά κατόπιν σύσταση από γνωστό, απευθύνθηκα σε βάθος του βιοσκοτονισμού ε, όπου κατάφεραμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια να βρούνε όλα τα λεπτόχονα που της προκαλούσαν αντίδραση και έτσι μέσα σε 7 μέρες που την έβαλα σε αποχή από όλες τι τροφέ. Το θέμα τη καθάρισε. Μετά συνεχίσαμε με τη θεραπεία προκειμένου να μπορεί να τρώει τι τροφές και να έρχεται σε επαφή με τα εισπνοούμενα αλλεργιογόνα και να μην έχει πρόβλημα. Και έτσι πράγματι έγινε. Άρα, δηλαδή, τυχήσατε... ναι, άρα, δηλαδή με τον βιοσυντονισμό, όχι μόνο εντοπίζουμε ε, τι μα δημιουργεί το θέμα, αλλά το θεραπεύουμε κιόλα. Δηλαδή, ναι. όπω μα λέτε τώρα, θα μπορούσε μετά από κάποιε μέρε ή μετά από κάποια συγκεκριμένη θεραπεία να τρώει αυτέ τι τροφέ χωρί να τι δημιουργούν κάποιο θέμα. Έρχεται σε επαφή, πούμε, αν μιλάμε για κάραια σκόνη, είτε για γύρι από δέντρα ή λουλουλούδια, τρίχο ζώων. Ε, υπάρχουν και οι ενεργείε εξεπαφή, οι σπνεόμενε, οι, mm -hmm. οι τροφικέ. Οπότε, ναι, και έτσι είδα τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αποφάσισα να μάθω περισσότερα, να διαρευνήσω για τη μέθοδο και αποφάσισα ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει και εμένα. Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό, 18. Οκτώ χρόνια. Ωραία. 18. 18. 18, 18. Ωραία. Ε, για μίληστε μου λοιπόν, τι είναι ακριβώ ο διοσυντονισμό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εγώ και οι ακροατέ μα. Uh -huh. Καλά, προείπατε ότι είναι μια φυσική μέθοδο. Ε, χρησιμοποιεί, το πούμε έτσι, το ηλεκτρομαγνητικό σήμα, ή αλλιώ την πληροφορία την ενεργειακή που φέρουν οι διάφορε ουσίε, είτε και το σώμα μα. το ξεκινήσω κάτι πιο απλά. Ε, κάθε ύλη. Δεν είναι τίποτα άλλο από συμπυκνωμένη ενέργεια. Άρα αυτή η ενέργεια υπάρχει. Μέσα στα κύτταρα γύρω στα κύτταρα μπορούμε λοιπόν αυτή την ενέργεια να την φωτοτίσουμε σε μια συσκευή, η οποία εξεργάζεται yeah. τα σήματα που λαμβάνει και μπορεί να διαχωρίσει ποια από αυτά είναι αρμονικά, άρα υγιή και ποια είναι δυσαρμονικά, άρα παθολογικά. Τα αρμονικά σήματα τα επιστρέφει πίσω στον οργανισμό ενισχυμένα προκειμένου να τονώσει την υγεία, την υγιή κατάσταση, ενώ τα παθολογικά σήματα τα στέλνει πίσω αντεστραμμένα. Από τα μαθηματικά ξέρουμε ότι συν ε, και μείον, δηλαδή αν δίσουμε ε, την αντίστροφη φάση του ιδίου, θα προκαλέσουν εξορρόπιση, εκμυδενισμό. Εξορρόπιση, πιλώς του αρχικού παθολογικού σήματο. Mm -hmm κάνουμε τον οργανισμό να απαλλαγεί από κάτι που το επηρεάζει αρνητικά. Mm -hmm. Βέβαια, δεν είναι όλε οι συσκευές ίδιες, δεν θα το πω και όλα αυτό, γιατί ε, είπαμε στην αρχή ότι ο διασυντονισμός είναι μια μέθοδος που μπορεί να κάνει διάγνωση αλλά και θεραπεία. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες στην αγορά. Ε, εγώ μιλάω για αυτή που χρησιμοποιώ εγώ συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχουν τεχνολογίε οι οποίε επικοινωνούνται περισσότερο στη διάγνωση, αλλά και εδώ θέλει μία προσοχή, γιατί η διάγνωση είναι κατά προσέγγιση και όχι με μεγάλη ακρίβεια. <συκλή> Έχει συμβεί λοιπόν να γνωρίζω άτομα που πήγαν και έκαναν τέτοιου είδου διάγνωση και του είπαν ότι έχουν συγκεκριμένε ασθένειε, συγκεκριμένε παθήσει, όπω π.χ. έβαλε δυσαστρίτιδα ή άλλα νοσήματα. Και δεν είναι ακριβώ έτσι. Υπάρχει ίσω μια τάση στον οργανισμό, αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και αυτή η διάγνωση, έτσι ακριβώ όπω τη λέει ένα μηχάνημα. Αυτό που βλέπουμε εμεί λοιπόν με αυτέ τι συσκευέ είναι στο ενεργειακό επίπεδο ότι υπάρχει κάτι. Είναι διαφορετικό από αυτό που κάνει η κλασική ιατρική, που όντω βάζει ετικέτα σε συμπτώματα. Mm -hmm. Εμεί μετά, όταν δούμε ότι υπάρχει ένα μπλοκάζιο στο ενεργειακό επίπεδο, προσπαθούμε να δούμε τι το προκαλεί, είτε σε συναισθηματικό είτε σε σωματικό επίπεδο, ή ακόμα και σε νοητικό. Και, να μπορέσουμε και προσπαθούμε να, μετά να βγάλουμε αυτά τα μπλοκαρίσματα, να τα εξισορροπήσουμε. Έτσι, ο οργανισμός αρχίζει να δουλεύει από μόνο του καλύτερα. Mm -hmm. Όταν ο οργανισμό το νοθεί, το νοσοπικό σύστημα πάρει τα πάντα, να το πω έτσι πολύ απλά, τότε και τα συμπτώματα βελτιώνονται ή ακόμα και εξαφανίζονται. Πολύ ωραία. Ε, αυτό το κάνει αποκλειστικά και μόνο το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται, ή χρειάζεται και ο θεραπευόμενο να μπει σε μια διαδικασία. Ε, αποτοξίνωση κάθαρσης ή, ε, ε, ε, ξέρω, νοητική νοητικής, αν θέλετε, διαδικασίας. Επειδή αναφερθήκαμε νωρίτες αλλεργίες, τροφές κτλ, μια μικρή αποχή για μικρό χρονικό διάστημα είναι χρήσιμη, προκειμένου ο οργανισμός να καθαρίσει λίγο, να... Να μπορέσει να ανταπεξέσει, mm -hmm. γιατί αν δίνω εγώ το αντίστροφο σήμα από αυτό που εκπέμπει π.χ. το αγελαδινό γάλα, καλό είναι εκείνη τη, τη χρονική στιγμή, όσο κρατεί άλλη θεραπεία, 7 μέρε, 2 εβδομάδε, να απέχει κάποιο, ώστε να μην ξαναβάζει το αρχικό σήμα πίσω στο σώμα και τότε θα πάρει απλά παραπάνω εφαρμογέ, παραπάνω επαναλήψεις για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει επιβάρυνση στον οργανισμό από συγκεκριμένους αθογόνους μικροοργανισμούς. Εκεί μπορεί να ζητήσουμε επίσης να απέχουμε από τη ζάχαρη από πράγματα που γενικά κάνουν το νοσοπητικό να δουλεύει λιγάκι με μειωμένους ρυθμούς, να το πω έτσι απλά. Κατάλαβα. Ποιο είναι το φάσμα των ασθενειών που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον βιοσυντονισμό, κυρία Μουγιάκου, Εκτό δηλαδή τη αλλεργία, α πούμε, όπω είπαμε. Όλων των μορφών. Ναι, μετά έχουμε όλα τα μυοσκριτικά προβλήματα και όλε τι μορφέ που είναι μεγάλη κατηγορία ε, περιπτώσεων, περιστατικών που δουλεύουμε. Ε, ε, έχουμε τι αρμονικέ διαταραχέ. Έχουμε τόνωση των τα πολέμηση χρόνιων επιβαρύνσεων από παθογόνου του οργανισμούς. Τι έχει να πω να αναφέρεται το σύνδρομο Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε. Ε, επιβάρυνση από τον ιό που προκαλεί τη δημόδη μονοπυρήνωση, αλλιώ τον ιό Epstein-Barr ένας ένα τύπο το ή τον κύτταρο μεγάλο ιό, ο οποίο επίση είναι ερκτοϊό. Όπως σε αυτή την περίπτωση κάνουμε θεραπεία κατά των ιών αυτών, να του εξωτερώσουμε ώστε οργανισμό να δουλέψει καλύτερα. Το σύνδρομο χρόνια σκοπό μπορεί επίση να οφείλεται σε τροφικέ δυσανεξίε. Μπορεί κάτι σε αυτό που τρώμε σε καθημερινή βάση να μα προκαλεί κούραση, Δηλητηριάζει, έτσι απλά. Mm -hmm, mm -hmm. Μπορεί yeah. να οφείλεται στο γεγονός ότι κοιμόμαστε ένα σημείο το οποίο δεν είναι σε ενεργειακά, είναι επιβαρυμένο ε, Είναι αυτό που λέμε γεωπαθητικό στρες. Δηλαδή από το υπέδαφο μπορεί να έρχονται ακτινοβολίες οι οποίες δεν είναι τόσο καλές για τον οργανισμό μας. Η ε, γεωμαντή, άλλωστε, είναι μια τεχνική που οι αρχαίοι Έλληνε χρησιμοποιούσαν και έφτιαγαν τα ιερά σε σημεία που είχαν καλή ενέργεια mm -hmm. από το έδαφο. Mm -hmm. Οπότε yeah. για κάθε σύμπτωμα που έχει κάποιος προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό ή αυτοί, αυτές οι αιτίες που έχουν οδηγήσει στο σύμπτωμα και προσπαθούμε σιγά σιγά αυτές τις αιτίες να τις απομακρύνουμε, ώστε ο οργανισμός να απαλλαγεί και τα συμπτώματα. Mm -hmm. Mm -hmm. Αδε... Οπότε είναι λίγο διαφορετική επιλιαστική ιατρική που ε, όταν έχει πούμε, αυξημένη αρτιβλιακή πίεση θα πάει σε ένα αντιυπερταστικό φάρμακο. Εμείς θα θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε την αυξημένη ε, αρδιακή πίεση. Κατάλαβα. Και να βοηθήσει τον οργανισμό να απαλλαγεί από αυτό. Ωραία. Ωραία. Μια λεπτομέρεια. Αν μπει ένας α, α, ασθενής σε μια διαδικασία φαρμακευτικής αγωγής ακολουθώντας την κλασική ιατρική και αυτά που του έχουν πει οι γιατροί, οι κλασική γιατροί ε, μπορεί μετά... Να, να, να δει με βιοσυντονισμό τι συμβαίνει, τι γίνεται και να μπει σε μια πιο φυσική θεραπεία. Ναι, να, ναι, κόψει, ναι. Δηλαδή να κόψει τα φάρμακα. Γιατί μιλήσατε για την αρτηριακή πίεση που γνωρίζω, ήξερα εγώ τα φάρματα του Ζαχάρου. Φάρμακα τα οποία πρέπει να παίρνει για μια ζωή, τουλάχιστον έτσι λένε οι γιατροί. Εντάξει, δεν μπορεί να τα κόψει, δηλαδή μόνο ναι. σου. Μπορεί λοιπόν να μπει σε μια διαδικασία να θεραπεύσει το πρόβλημά ναι. σου διακόπτοντα για... τα φάρμακα εάν καταφέρουμε να βρούμε σωστά τις αιτίε και να τις εξισορροπήσουμε έτσι ώστε να μην προκαλούν πλέον επιβαρυντική, ε, να επιβαρυντικό στο σώμα τότε ο οργανισμός θα αυτογιαθεί και τα φάρμακα σιγά σιγά θα βιωθούν και ίσως και να, τα, να μην χρειάζονται πλέον καθόλου. Στην περίπτωση τη αρτηριακή πίεση συμβαίνει αυτό αρκετά συχνά. Στην περίπτωση του διαβίτη, αυτό έχει να κάνει με ένα έχουμε τύπο 1 ή τύπο 2. Τύπο 1 χρειάζεται η ισουλήνη. Εδώ ίσω να καταφέρουμε να βρούμε λίγο τόση ισουλήνη. Αν είναι τύπου 2, ε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να καταφέρουμε να βρουμε λιγο τοση αν ειναι τυπου 2 ειναι πιο ευκολα τα πραγματα μπορει να καταφερουμε να βρουμε τι είναι αυτό που προκαλεί ε, ε, το ζάχαρο, την αυξημένη γλυκόζη στο αίμα και να καταφέρουμε να το φέρουμε σε ευσυλλογικά επίπεδα. Μάλιστα. Στα 18 χρόνια που ασχολείστε με, με τον βιοσυντονισμό θυμάστε έτσι κάποιο περιστατικό που σας δυσκόλεψε που είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο και σας έχει μείνει στη μνήμη σας? Α, ε, στα τόσα <laughs> χρόνια έχω χιλιάδες περιστατικών ε, τα οποία άλλα τα θυμάμαι γιατί πήγανε πάρα πολύ καλά πρόσμενα δηλαδή δύο δηλαδή, που δεν περίμενα να πάνε τόσο εύκολα καλά και καμιά φορά έχουμε κάτι απλό δεν να... θέλει να φύγει. Mm. Ε, αυτά τα περιστατικά είναι και μα προβληματίζουν. Σαφώ, καμία μέθοδο δεν είναι πανάκια. Ούτε ο Αλλά έχει ποσοστά επιτυχία πάνω από 80%, που σημαίνει ότι περίπου οι 8 στου 10 άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν μια, μια λύση στο πρόβλημά τους θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Ε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Μάλιστα. Ε, αυτό. Θέλω να μου πείτε αν εσείς που ασχολείστε με αυτή τη μέθοδο θεραπείας συνεργάζεστε και με γιατρούς που άλλους εναλλακτικούς έτσι ώστε να, πώς να, πω, να προτείνετε ας πούμε μία ολοκληρωμένη μέθοδο θεραπείας που εμπεριέχει το βιοσυντονισμό αλλά μπορεί ας πούμε να εμπεριέχει και την χορήγηση κάποιων κάποιον ελέον ή μπορεί να εμπεριέχει ε, α, α, ασκήσεις, ασκήσεις εναλλακτικές ε, γυμναστικές εννοεί Ή ξέρω εγώ γιόγκα ή οτιδήποτε ε, ηρεμή τον νου και το σώμα Οτιδήποτε ηρεμή το νου και το σώμα είναι για όλους ε, Ούτως δηλαδή, ή άλλως Εσείς έχετε οπότε... μπει σε αυτή τη διαδικασία να συνεργάζεστε ενώ και με άλλους γιατρούς ή άλλους ειδικού Προκειμένου να, να προτείνετε στον ασθενή σας κάτι πιο ολοκληρωμένο Αυτό εννοώ όχι, δεν έχω σταθερή συνεργασία με κάποιους, έχω κάποιους που εκτιμώ, που μπορεί να πω ε, κάντε και αυτό και αυτό, αλλά όσον αφορά τα εφαίρια, η άμα του τουμπά, ομοιοποθετικά, η μέθοδος σε βοηθάει να τα εντοπίσει και αυτά και να μπορεί να, να τα προτείνεις, να φείνεις να τα δώσεις, να τα παίρνει και αυτά. Γενικά ο δισθορισμός είναι όντως μία μέθοδος η οποία συνεργάζεται με οτιδήποτε άλλο. Δεν έχετε σαν την παράθεση ούτε με την κλασική φαρμακευτική αγωγή, ούτε με την ομοιοπαθητική η ομοιοτοξικολογία, ούτε με τον ε, βελονισμό. Mm -hmm. ε, βοηθάει όλους, ε, όλες τις ε, τεχνικές ή τις προσεγγίσεις το, να βοηθήσει το σώμα να εξορροπήσει πιο γρήγορα. Μια σκευήνια έμφαση. Στο ενεργειακό επίπεδο, ώστε να φύγουν τα μπλοκαρίσματα από εκεί, αλλά και βοηθάει και το σώμα. Ένα άλλο που μπορώ να θυμηθώ, γιατί αφορά και την Κρήτη. ήταν ένα κύριο που ήρθε από την Κρήτη να κάνει θεραπεία. Είχε στην Αθήνα, είχε κύλη στον αφιένα του, στην αυγενική μοίρα, και είχε προγραμματισμένο χειρουργείο για την κύλη. <Σ durantealed Schweine> είχε για μήνε πολλού πόνου πολύ σοβαρού στο χέρι του και κανένα φάρμακο ούτε εγγύηση κορπισμού τον βοηθήσουν. Του έκανα μία εφαρμογή ε, και δεν έκανα τίποτα. ποτέ. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε. Ξέρω, έχω επαφή. και είδα καλά. Μάλιστα. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Εντυπωσιακό. Ωραία. Ε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάρουμε έτσι μια ανάσα, μουσική και θα επιστρέψουμε κυρία Μουγιάκου για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εντάξει. Ευχαριστώ λοιπόν. Ως, ως και όλε μα τα salise te se hay Πανέμορφα, είναι ένα από τους αγαπημένου μου. μου. ήταν ο Γιάννη Οχαρούλη. Ξέρετε πόσο τον αγαπώ. Ε, είμαστε εδώ με την κυρία Κασάνδρα Μουγιάκου, στον Αλμπέντο 14, και μιλάμε για την, ε, μέθοδο, την θεραπευτική μέθοδο του βιοσυντονισμού. Κυρία Μουγιάκου, ε, υπάρχουν κάποιε άλλε ασθένειε, ψυχολογικέ για παράδειγμα, που μπορεί να λύσει ε, ο βιοσυντονισμό, Σαφώ, ναι. Διαχείριση στρες, διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων όπως είναι ο θυμός, ο φόβος, ε, η, ε, το μυρολόι που λέμε, όταν, ε, το πένθος δηλαδή, οι τύψεις, αλλά και η διαχείριση φοβιών. Ε, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Ε, Μια και με ρωτήσατε νωρίτερα για περιστατικά που θυμάμαι που... Είχανε ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Θυμάμαι έναν κύριο 67 χρονών ο οποίος όταν το σκοτάδι και από παιδί κοιμόταν με το φως ανοιχτό. Τη θεραπεία την κάναμε γύρω στις 8 η ώρα το απόγευμα. Έκανα μία εφαρμογή. Συνήθω χρειάζομαι δύο εφαρμογές για να εξισορροπηθεί μια φοβία, να εξοδετερωθεί. Και το ίδιο βράδυ μου ανέφερε ότι κοιμήθηκε με το φω βιστό. Mm -hmm. Μιλάμε λοιπόν για διάφορε φοβίε, οτιδήποτε και είναι αυτό, είτε φόβο απόρριψη, φόβο δέσμευση, αλλά και αραχνοφοβία, κλινικοφοβία, ύψοφοβία, οτιδήποτε. Μάλιστα. Οι εθισμοί, οι εξαρτήσει. Ναι, από το τσιγάρο που είναι μια πολύ, ένα πολύ, συχνο, μια πολύ συχνή εφαρμογή, ε, αλλά και το αλκοόλ, αλλά ακόμα και τώρα στι μέρε μα, ο εθισμό στα social media, ε, τα παιχνίδια, τα τυχερά, τα βίντεο games στα παιδιά είναι πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε να. να επιληφθούν. Να, ε, να σα ρωτήσω, είναι μία μέθοδος που είπατε ότι είναι ακίνδυνη, άρα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και χωρί αν θέλετε φόβο από του γονεί στα παιδιά. Νομίζω δηλαδή ότι αξίζει τον κόπο ένα παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι καταρχήν επώδυνη, φαντάζομαι. Ακριβώς. Καταρχήν θα αισθάνεσαι κάτι, δεν υπάρχει καθόλου πόνο είναι ανώδυνο, αλλά απ' την άλλη είναι, αυτό που θα αισθανθείς, αν είναι κάτι να αισθανθείς, θα είναι χαλάρωση. Μια γλυκιά χαλάρωση, ένα, μια υπημιλία, κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι απλά χασμουριούνται, ε, γιατί ο οργανισμός ε, ξεμπλοκάρει, η ενέργεια απελευθερώνεται και έτσι φέρνει αυτήν την γλυκιά ε, κατάσταση χαλάρωσης. Ε, μπορεί να εφαρμοστεί από τα νεογέννη Μέχρι του υπερήλικε δεν έχει κανένα περιορισμό σε ανθρώπου, σε ζώα, σε οποιονδήποτε. Μάλιστα. Κυρία Γμουγιάκου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μα και μα ενημερώσατε για αυτή τη μέθοδο. Ε, εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό φθινόπωρο με πολλέ πολλέ ιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κα... και αντέχομαι επίση όλα καλά και υγεία σε εσά και στου ακροατέ σα. Καλό σα βράδυ από Κρήτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Κανό να σε χάρω, η πράξη σου θα έχει προσημοθετικό. Δύο παλαιά μοιράκι. Κανό να σε χάρω, η πράξη σου θα έχει προσημοθετικό. Πλα μια καρία, δεν έχει καμιά αξία και είναι μειων Να τρέχει δίχο λόγο. Και δίχω στο Βάλε και να πει μότη, Κατα πιαστε και αν βάλει και μεράκι. Να γρήγα την τη βρει. Ένα κάντομα. Κάντο, να σε χαρώ. Η πράξη σου θα έχει. Δεν είσαι Κάντω μόνο για σένα. Αλήθεια, μόνο κέρνα. Και θα σε αγαπήσουν. Μόνο αξίζουν. Βάλε λίγα και αγάπη. Μόνο τι καταπιαστεί. αν βάλεις και μεράκι, ίσω με θυμηθεί. Ένα κάτω Στο κάμπο σε δυσκόταλο πάνω. Μπε και εσύ θα στο στείλω. Αφού σε έχω και φίλο. Μα αγαπή ότι κάνει ποτέ Πανέμορφο τραγούδι από του Σταβέντο. <Και το <να σε χαρώ> Αγάπη και μεράκι χρειάζεται για να καταφέρουμε στη ζωή μας ό,τι έχουμε βάλει στο περιπτώσει. Είμαστε εδώ όλοι μαζί στον Αλμπέντο 14, ακούτε την εκπομπή «Σου καιρού το Διάβα», είμαι η Νάντι Παπαμίτσου και ολοκληρώσαμε έτσι την συζήτησή μας με την γιατρό-παθολόγο, την κυρία Μουγιάκου, μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα ε, για το πώς λειτουργεί ο βιοσυντονισμός ε, και ποιο φάσμα ασθενειών ε, θεραπεύει ε, και με ποιο τρόπο φυσικά σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Νότι Μαριά για να μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς από εμά και μιλάω για τις γερμανικές αποζημιώσει. Ελπίζω να τον πετύχω στο κινητό του γιατί είχε μια ομιλία νωρίτερα στο ξενοδοχείο Τιτάνια και ελπίζω να έχει τελειώσει για να μπορέσουμε να τα πούμε αναλυτικά και να σχολιάσουμε βέβαια και επικαιρότητα. Στοράσο Σαν πρόσφυγα κι ειδίχως σπάσω Έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα Γιατί χωρίς, χωρίς ελπίδα αγαπούσα Σε τα μάτια σου να φύγω. Βγει μετά τη νύχτα. Σαν το μετά την πικρά. Έτσι και εσύ ήρθε στη μαύρη μοναξιά μου. Φωτιά να βάλει. Φωτιά να βάλει στο μου. σου να φύγω να χάσω; Για αυτά τα μάτια σου θα φοβός. Για αυτά τα μάτια σου πεθαίνω ψεύτικο. Κλείσε τα μάτια σου να ναστή. Είμαστε εδώ, στον Αλμπέντο 14. Είμαι η Νάντη, η Παπαμίτσου. Και ναι, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μαριά, έχει τελειώσει την ομιλία του, είναι στο αυτοκίνητο. Σε πέντε λεπτά περίπου από τώρα θα τον έχουμε κοντά μα, προκειμένου να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Όσοι ασχολείστε και ενημερώνεστε γι' αυτό, θα έχετε δει ότι υπάρχουν κείμενα στο διαδίκτυο τα οποία φάσκουν και αντιφάσκουν, θα έλεγα. Κάποιοι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι ή μελετητές της πολιτικής πραγματικότητας λένε και υποστηρίζουν ότι το θέμα έχει κλείσει και έχει τελειώσει για την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κυβέρνηση. Άλλοι λένε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα και ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά, όπως και να έχει. Ο κ. Μαριά γνωρίζει καλύτερα, ασχολείται με το θέμα αυτό πολύ ενεργά και θα μας ενημερώσει για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά μαζί του θα μιλήσουμε εννοείται και για ε, θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ε, έτσι λοιπόν θα περάσουμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι, να περάσει όμορφα λίγο η ώρα και θα επανέλθουμε για να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πιστεύω και για σας και για μένα φυσικά. Δύο κόσμους έχει ψυχή μου, δύση και ανατολή Δύο καρδιές που ζουν και αγαπάνε, μέσα σέναν αποδοκή η αγάπη μου στέκει στη μέση Σαν μύτερα με τα δυο τη παιδιά Με στην αγκαλιά της όλο πένε και θρυνούν πως μια μέρα θα καθούν Θέλω με στα δυο τη μάτια να κοιτάζω με τα δυο της μάτια να κοιτάζω με τα, τα δυο της μάτια να κοιτάζω μες τα μάτια Θέλω με στα πιο τη μάτια να κοιτάζω, με στα δυο τη μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο τη μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο τη τα μάτια να κοιτάζω. Μέσα στα κάστανα τη τα μάτια μια θάλασσα με στην αγκαλιά τη ο ήλιο να γιατρεύει κάθε πληγή. Από τα μαλλιά της φλεξούδες μια σε κάθε διαβάτι Έχεις αποστάσεις πασταρένω τη σφωνή και έχει αποτιμηθεί. Θέλω με στάδιο της τη μάτια να κοιτάζω, με στα της τη μάτια να κοιτάζω. Με στα της τη μάτια να κοιτάζω με στα μάτια τη.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 Πολύ όμορφα είμαστε λοιπόν εδώ στον Αλπέντο και 14 και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Νότι Μαριά, Ευρωβουλευτή, είναι γνωστός σε όλους σας, είναι αγαπημένος εδώ του Αλπέντο 14, είναι και φίλος προσωπικός του Γιώργου του Καρποδίνη, είναι στην Αθήνα, είναι κοντά μας μέσω της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του τηλεφώνου. Κύριε Μαριά, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήσασταν χθες εδώ, δεν πρόλαβα να έρθω. Έμαθα τελευταία στιγμή ότι ήσασταν στη Βιάνο, πολύ κοντά από μένα. Εγώ είμαι στο Σκηνιά, σε ένα χωριό γύρω στα 18 χιλιομετρα περιπου περίπου 15-18 χιλιόμετρα παραδίπλα. Δεν πρόλαβα να έρθω να σας δω, να τα πούμε και από κοντά. Δεν πειράζει, όμως τα λέμε και έτσι. Είστε καλά? Ε, πολύ καλά. Πράγματι, με τη νέα τεχνολογία που υπάρχει, μπορούμε και επικοινωνούμε. Ε, χτες στη Διάνο ήταν μια συγκινητική στιγμή, είχαμε βεβαίω και παλιούς αγωνιστές ε, που μπορεί κανείς που να φέρνει στο μυαλό του τα αθώα θύματα τα οποία δολοφονήθηκαν από τα 4 θέματα και φυσικά να επιμένουμε στη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων αλλά με πολύ πρακτικούς τρόπους διότι είδαμε ότι η κυβέρνηση μετά από δύο χρόνια αφού το έχει εκδοθεί το το πόρισμα τη Επιτροπή τη Βουλή τιμήθηκε προεκλογικά να φέρει το θέμα κάποια στιγμή. Θα το φέρει μέχρι το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια τη Βουλή. Να σα ρωτήσω, κύριε καθηγητά, μισό λεπτό λίγο εδώ, γιατί έτσι με μια βόλτα που κάνω στο διαδίκτυο, βλέπω διάφορα κείμενα που γράφουν και αναλυτέ των ευρωπαϊκών θεμάτων και πολιτικοί συναδελφοί σα και συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Άλλοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Δηλαδή ε, ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών, των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ε, δεν είναι διατεθειμένη να φέρουν το θέμα στην Ευρωβουλή ή, εν πάση περιπτώσει, να διεκδικήσουν με αισθένος ε, τις αποζημιώσεις. Άλλοι λένε ότι το θέμα δεν έχει χαθεί και, ότι, και είδαμε και πρόσφατα τον Πρωθυπουργό, στο ταξίδι του εδώ, στην Κρήτη, να ξαναφέρει το θέμα στην επικαιρότητα. Θέλω λοιπόν να μα ενημερώσετε τι γίνεται ακριβώ στην Ευρώπη με το θέμα αυτό. Είναι ανοιχτό ακόμα ή έχει κλείσει ε, μια και καλή διαπαντό. Ενημερώσει μα λίγο. Τι άλλο βρατάει η κυβέρνηση στα χέρια τη. Και η πρόταση την οποία διατυπώσαμε είναι να εγγράψει τι γερμανικέ αποζημιώσει στον κρατικό προπολογισμό που πρόκειται να καταθέσει την 1η του Οκτωβρίου. Ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός συζητείται πάντοτε σε επίπεδο κομισιών Η Κομισιόν έχει δύο επιλογές. είτε θα αποδεχτεί το γεγονός ότι υπάρχει κονδύλιο εγγεγραμμένο σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις, πράγμα το οποίο μας δικαιώνει, είτε θα το αρνηθεί. Η άρνησή της θα πρέπει να επιληθεί στο εκοφήν. Άρα, για πρώτη φορά θα υπάρξει ένα φόρουμ πολιτικό, και θεσμικό, όπου θα τεθεί το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Διότι μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο φόρουμ και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει επιλογέ ούτε για δικαστική διεκδίκηση ούτε τίποτα. Άρα θα του φέρουμε σε μια δύσκολη θέση. Και το πιο σημαντικό, όταν οι αγορέ δουν ότι υπάρχει αδ, ε, αδίλωτο χρέο του γερμανικού προπολογισμού, θα ανεβάσει αυτόματα τα επιτόκια τα γερμανικά. Και εκεί που. Που δέχονται και παίρνουν βάζοντας, τα γερμανικά επιτόκια είναι στο μισό τη εκατό στη χειρότερη περίπτωση, θα αρχίσουν να σκαρφαλούν όπω τα επιτόκια τη Ιταλία. Άρα τα αναγκαστούν οι Γερμανοί να έρθουν και σε συζήτηση και διαπραγμάτευση. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα πολύ άνετο τρόπο, mm -hmm. δεν εξαρτώμεθα το ούτε από του Γερμανού ούτε τίποτε. Και η άλλη πρόταση που έχει επίση διατυπώσει εδώ και χρόνια, και αυτά που σα λέω τα είπα και στην Κιάνο, στο συνέδριο που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε είναι να σε σχέση με το κατοχικό δάνειο επειδή πρόκειται για δάνειο όπως όλα τα δάνεια και τα στεγαστικά και τα υπόλοιπα, υπόλοιπα τίτλοποιούνται να τίτλοποιηθεί και το κατοχικό δάνειο το οποίο βεβαίως θα, θα το α, κρίνουν, μπορούμε να το δώσουμε και σε α, οίκους αξιολόγησης να το στηρίξουν και κάποιες τράπεζε και να το βάλουμε στο χρηματιστήριο της Νέας θα μετατρέψουμε δηλαδή ένα θέμα νομικό σε ζήτημα το έχει σχέση με την οικονομία και τις αγορές. Mm -hmm. Το θέμα είναι κύριε καθηγητά, μπορεί ένα κράτος πτωχευμένο ε, και σε αδύναμη θέση όπως αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία μια τόσο μεγάλης διεκδίκησης ή εντάξει, γνωρίζουμε ότι ασκούνται πιέσει. Και στην ελληνική κυβέρνηση και θεωρώ ότι όποιο και να ήταν επάνω τι ίδιε πιέσει θα είχε. Είναι εύκολο για μια ελληνική κυβέρνηση πτωχευμένου κράτου να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και να διεκδικήσει με πάθος αυτή την ιστορία, Είναι. χρόνια πάντα δεν υπάρχουν θέματα. Παλιότερα είχαμε τα ελληνοτουρκικά, πιο πριν είχαμε άλλα ζητήματα. Πιο παλιά είχαμε του Έλληνε που πήγαν μετανάστε στη Γερμανία. Πάντοτε υπήρχαν, θα έλεγα, κάποιοι λόγοι ή και κάποια προσχήματα για να μην διεκδικεί κανεί τίποτε. Υποτίθεται ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια, έτσι μα λέει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το θέμα είναι όριμο. Αν δεν γίνει τώρα, πότε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη διεθνή διάσκεψη του 1946, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να διεκδικηθούν. Νομίζω ότι ε, απλά οι διάφορες κυβερνήσει βρίσκουν προσχήματα και δεν θέλουν να θέσουν τα ζητήματα γιατί προφανώς θα έρθουν σε σύγκρουση, προφανώς θα υπάρχουν δυσκολίες, πιέσει κλπ. Αλλά εάν δεν αντέχουν τις πιέσεις δεν χρειάζεται να είναι στην διακυβέρνηση. Mm -hmm. ε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο κύριε Μαριά. Ε, είναι προφανές. Ούτως ή άλλως με τον αλφαβητατρόπο βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση πυροδοτεύει ένα προεκλογικό κλίμα ε, έχουμε εκλογές σίγουρα ευρωεκλογέ στις 26 Μαΐου ε, πιθανόν και εθνικές εκλογές ή, Το πολύ του χρόνου το και καιρό Νομίζω ότι είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος Και κάθε δύναμη θα κοιτάξει πως θα πλαθαριστεί καλύτερα mm. Η κυβέρνηση τώρα εμφανίζεται ότι θα διεκδικήσει γερμανικέ αποζημιώσει, Ότι θα έχει φιλολαϊκό προφίλ και νομίζω ότι όλα αυτά είναι απλά ένα προπέτασμα κάτι mm -hmm. ε, Φαντάζομαι παρακολουθήσατε τις ομιλίες των δύο αρχηγών, των μεγάλων, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΦ. Ποιο σας έπεισε περισσότερο? Κανείς. <laughs> Το περίμενα. <laughs> περίμενα. Ήταν μια αναμενόμενη απάντηση. Δεν με, δεν με εκπλήξατε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, για σχολιάστε μου λίγο όλα αυτά που τάζουν ε, οι δύο υποψήφοι ε, για την κυβέρνηση, ε, πιστεύετε ότι είναι εφικτά να συμβούν και να γίνουν. Γιατί μπορεί εντάξει, να μετά, βγήκαμε τώρα, από τα μνημόνια, αλλά έχουμε και... υπογράψει κάποια άλλα τα οποία ισχύουν για χρόνια, εντάξει, τα ισχύουν για δεκαετίε. Ναι. Και οι δύο έχουν αποδεχθεί το μεταμνημονιακό ασφαλιστικό πλαίσιο. Ε, Καταρχά, κινούνται στην πολιτική του ότι θα υποχρεούται η χώρα να πάει σε πλεονάσματα τη τάξη του 3,5%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ένα τεράστιο ποσό το οποίο θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για να εξοφληθεί το κεφάλαιο των δανειστών ε, κοντά στα 7 δισεκατομμύρια και άλλα 5 με 7 δις ιτόκι, δηλαδή κοντά στα 14 δις κάθε χρόνο θα πληρώνει η Ελλάδα. Δεν το αμφισβήτησε αυτό ο κύριος Μουρτσοτάκης, αλλά βεβαίω ούτε και ο κύριος Σύπρας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ε, επομένως κινούνται μέσα σε αυτή την ε, ιστορία για το θέμα το σημαντικό των συντάξεων ε, η μεν κυβέρνηση ε, προσπαθεί υποτίθεται να πείσει τους δανειστές αλλά αφού βγήκαμε από το μνημόνιο γιατί να πείσει αφού λέει ότι πετυχαίνει τους στόχου, μπορεί να ασκήσει αυτοτελώς την πολιτική της και να μην γίνουν μείωσεις στις συντάξεις. τώρα ο Μητσοτάκης από την πλευρά του ε, λέει ότι υποτίθεται μπορεί να γίνει αυτό γιατί έκανε κατέθεση και μια τροπολογία αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνει ένα ασφαλιστικό σύστημα που σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικοποιεί την ε, κοινωνική ασφάλιση και βάζει στο παιχνίδι μέσα τις ε, ιδιωτικές ασφαλιστικές. Άρα ούτε αυτός δίνει λύση. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση σοβαρή την οποία έχουμε διαμορφώσει εμείς, ε, έδινε λύση ήταν ε, η ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος το ασφαλιστικό σύστημα έχει υποστεί ε, ζημιά ε, από την ε, Τρόικα με το PSI στάξεις των 12 δι ε, και θα μπορούσε να ανακεφαλαιοποιηθεί με 12 τα 24 δι ευρώ που επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας από το δανειακό κεφάλαιο το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας με το τρίτο μνημόνιο. Ε, δεν το έχει κάνει αυτό, δεν το ζήτησε βεβαίω ούτε η νέα δημοκρατία, Νομίζω ότι πάνε στα τεκτημένα που σημαίνει μειώσεις συντάξεων ή συντάξεις πίνας και αν και όποτε αυξηθεί η απασχόληση, και το δημογραφικό, να υπάρχει υποτίθεται και καλύτερη πολιτική συντάξη. Ε, θέλω να περάσουμε λίγο στο θέμα της λαθρομετανάστευσης σιγά σιγά θα καταργηθεί και ο όρος από ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο Ναι, δεν είναι πολύ δίκτυο Ναι, συνηθίζω να μην είμαι από αυτούς τους correct θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με το θέμα Δηλαδή ποιε είναι οι χώρες Για να μην παρεξηγούμαι Με το δικά ο φόρος θα κατατείνουν κατεστημένοι θα υπάρχει εδώ και ναι, κύριε καθηγητά, ναι. μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί μου έκανε κάποιε διακοπέ και δεν σα άκουσα. Ναι, λέω, δεν, δεν. Κατά την πολιτική, κατεστημένη κατάσταση, δεν είναι πολιτικά ορθέ αυτά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Για πετε μου, λοιπόν, τι επικρατεί στην Ευρώπη. Βλέπουμε κάποιε χώρε που βγαίνουν στεναρά και λένε: Πάρτε του πίσω, δεν του θέλουμε. Ισχύει αυτό που διαβάζουμε, Δηλαδή, η, η Ιταλία, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια χώρα. Ε, <laughs> η Ελλάδα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Ε, φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα όσον αφορά σε αυτό Ναι Έτσι Ακούστε, φαίνεται. Είναι, είναι διαφορετικά τα μεγέθη πρώτα απ' όλα είναι οι χώρες οι δεν δέχονται κανέναν όπως είναι η Ουγγαρία mm -hmm. η Πολωνία η οποία Πολωνία μάλιστα έχει στη Βαρσοβία την μέτρα της Frontex δηλαδή καλό είναι να κονομάει για τη Frontex αλλά πρόσφυγε δεν θέλει κανένας στην Πολωνία είναι οι μεγάλες χώρες, Γαλλία, Γερμανία κλπ. που είχαν υποσχεθεί ότι θα έπαιρναν από Ελλάδα και Ιταλία 166.000 πρόσφυγες και έχουν πάρει μόνο το 30%. Είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και τώρα και η Ισπανία σαν χώρες πρώτης εισόδου, οπότε εκ των πραγμάτων έρχονται εδώ όσοι έρχονται. Και από εκεί και πέρα όλοι δεν τους παίρνουν. Τώρα, στην περίπτωση τη δικιά μα, ένα μεγάλο μέρος όσων έχουν έλθει είναι παράνομοι μετανάστες και θα έπρεπε να αρχίσουν οι επαναπροωθήσεις. Δηλαδή να επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν. Δεν γίνει η διαδικασία αυτή. Έχουν γίνει πολύ λίγες, πολύ περιορισμένες επαναπροωθήσεις Παρότι εμείς έχουμε μεγάλο βάρος παρανόμων βελθυναστών, ε, έχουμε μόνο το 10% των επαναπροωθήσεων της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, όταν από εδώ έχουν περάσει υπάρχουν το 30% και το 40%. Άρα δεν γίνονται επαναπροωθήσεις. Και επίσης υπάρχουν από εκεί και πέρα και κίνητρα. Δηλαδή, ε, κάποιοι παράνομοι μετανάστες σήμερα στην Τουρκία που είναι στα χωράφια και μαζεύουν ελιές, παίρνουν 40 ευρώ το μήνα. Όταν περάσουν απέναντι στην Σάμο, μετά από δέκα μέρες γράφονται για ότι δίθεν είναι πρόσφυγες και μετά τους δίνουν 390 ευρώ το μήνα. Ε, αντιλαμβάνεστε γιατί να κάτσουν στην Τουρκία και να μην έρθουν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, έχετε αντιληφθεί κύριε καθηγητά ότι ο ελληνικός λαός είναι εξαγριωμένος. Βέβαια βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ παθητική και αυτό το, το θυμό ακόμα δεν τον έχει εκδηλώσει. Ε, όμως με το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει αρκετή οργή με αυτό που αναφέρατε εσείς τώρα. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο, ένας τεράστιος αριθμός Ελλήνων οι οποίοι πλέον ζουν σε κατάσταση κάτω του όριου της φτώχειας και βλέπεις ε, μετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ τέλος πάντων για να μην χρησιμοποιώ όπως είπατε και εσείς τον όρο, το συγκεκριμένο. Παράνομοι. Παράνομοι λοιπόν να έρχονται εδώ και να απολαμβάνουν αγαθά τα οποία τους προσφέρει απλόχερα το ελληνικό κράτος κάτι που δεν κάνει στους Έλληνες ε, πιστεύετε ότι έχουμε μπει σε ένα μονοπάτι το οποίο σε ένα δρόμο θα έλεγα σε μια λεωφόρο θα έλεγα η οποία θα οδηγήσει νομίζω κάποια στιγμή σε πολύ μεγάλη έκρηξη ε, δεν ξέρω αν εσείς κινείστε στο χώρο τον ελληνικό ή είστε πιο πολύ στην Ευρώπη δεν ξέρω το προγραμμά σας πως είναι αλλά εδώ τα πράγματα είναι, βράζουν και είναι φουντωμένοι οι Έλληνες με το θέμα αυτό. Μπορεί να έχει, εγώ, να έχει εγώ, μια αναστρέψιμη πορεία όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ. Έχω πάει επανειλημμένα στα νησιά του Αιγαίου. Από το 2015 έχω πάει αρκετές φορές. Εγώ πάει στην ειδωμένη, έχω λύσει όλη την Ελλάδα γιατί... Uh, μπορεί να βρίσκομαι είτε Βρυξέλλε είτε Στρασβούργο, αλλά Παρασκευέ του Ακριβιακέ, κυρίω όλη την Ελλάδα. Εγώ έχω σαφή εικόνα τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει και διέθεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ περίπου για το μεταναστευτικό και αντιλαμβάνεστε ότι αντίστοιχο κονδύλι δεν έχει δοθεί για του φτωχού και φτωχοποιημένου Έλληνε, οι οποίοι φτωχοποιήθηκαν και με βασική ευθύνη. Τη Τρόικας και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, αν γυρίσουμε στο παράδειγμά μας, ε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται έχουν δυνατότητα τώρα να πάρουν 390 ευρώ το μήνα, να τους νικιάσουν και ένα διαμέρισμα, να έχουν πληρωμένο το φως ε, και να έχουν και τη θέρμανσή τους και δίπλα είναι ο Έλληνας Σύνταξιούχος που τον κυνηγάει η εφορία, η ΒΕΗ του κόβει το ρεύμα ε, και η, η σύνταξή του μειώνεται. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει κοινωνικά πλέον ανεκτό, δεν είναι δίκαιο και φυσικά υπάρχουν ε, κοινωνικέ αριθμίε, α το πούμε με την καλύτερη έννοια του όρου και προβλήματα. Και νομίζω αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Mm -hmm. Δηλαδή οι πρόσφυγε ούτω ή δεν θέλουν να μείνουν εδώ, α πούμε στι χώρε που θέλουν και από εκεί και πέρα να υπάρξει βεβαίω και μια δίκαιη πολιτική. Να σταματήσει η στοχοποίηση του ελληνικού λαού. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η γραμμή, αυτή πρέπει να είναι η άξιο. Αλλά είναι τώρα. Όταν πέφτουν 700 εκατομμύρια, ίσω παραπάνω, λόγω του μεταναστευτικού στην Ελλάδα, κάποιοι κάνουν business. Κάποιοι οικονομάνε. Διότι ούτε οι πρόσφυγε έχουν όλε τι παροχέ με βάση τα ποσά που δίνονται. Αν είχαν πάρει τα χρήματα αυτά και τα αξιοποιούσαν, θα ήταν στη Σουήτα στο Χίλτον. Και αυτοί στη βάζονται πολλοί από αυτούς στη Μόρια, στη Λέσβο ε, και οι ΜΚΟ εισπράττουν το χρήμα. Οι ΜΚΟ προσλαμβάνουν ε, φιλικά προσκύμενους προς το ΣΥΡΙΖΑ με μισθού καλούς και αρχίζει και μια διαδικασία ελληνοποιήσεων η οποία εκλογικά βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν υπάρχει λόγος για να γίνονται αυτά και λόγο στο επίπεδο τη οικονομίας και φυσικά... Mm -hmm. Μάλιστα. Αυτό... Και, και να πάμε mm -hmm. και στο άλλο το σημαντικό το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλέ φορέ, αλλά το λέει και η ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι το περίφημο δημογραφικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα λυθεί όχι με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ή της Ελληνικής οικογένεια, αλλά με την μετανάστευση Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι είναι πολλές οι στρατηγικές και πολλοί οι λόγοι που βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι διαθέσιμη η πολιτεία και οι κυβερνήτε αυτού του τόπου και η πολιτική αυτού του τόπου, και βάζω και εσά μέσα σε αυτό γιατί και εσεί πολιτικό είστε ε, κατά πόσο είναι διαθέσιμοι να, να πολεμήσουν όλη αυτή την ιστορία να τη διορθώσουν ενπασπεντώση, αν διορθώνετε. Ε, και, να, και να θυσιάσουν πράγματα γιατί θεωρώ ότι πρέπει να θυσιάσει κάτι για να κερδίσεις κάτι άλλο δεν γίνεται να είσαι μονο... για πάντα μικητής Εγώ είμαι στο ΡΙΖΙ παλεύοντας μαζί με τους πολίτες έχω πάει σε εκδηλώσεις ε, στα νησιά του Αιγαίου έχω πάει στην Ειδωμένιο την ε, Παταγιάνθρωπος ε, έχω φέρει τους εκπροσώπους των. Ε, πολιτών της ΧΙΟΥ, της Λέσβου, της ΣΑΜΟΥ σε ειδικέ εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μιλήσει άπειρε φορές για τα θέματα αυτά. Υπάρχει πολύς κόσμος που εστευγεί αυτές τις απόψεις. Χρειάζεται οργανωμένη παρουσία ή να το όργιο των επιστροφών που θα γίνεται από τη Γερμανία και είχα αποκαλύψει ότι θα έρθουν 2.000 επιστροφές στην Κρήτη. Και είχε βγει πριν 2 χρόνια και φώναζε ο Μουζάλλας ότι δεν είχαν ψέματα. Αλλά τελικά δεν, λέω, δεν έλεγα εγώ ψέματα. Έλεγε ο Μουζάλλας. Ε, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται παρέμβαση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm -hmm, μάλιστα. Ωραία. Για να έρθουμε λίγο εδώ στα, στα δεδο... στο τι επικρατεί στην Ελλάδα. Καλά, μιλάμε ούτω ή άλλω για το μεταναστευτικό, που είναι ένα σοβαρό και θεωρώ ένα θέμα που θυμώνει πάρα πολύ τους Έλληνες. Λοιπόν, οι Έλληνες είναι πάρα πολύ κουρασμένοι από το πολιτικό σύστημα. Ε, θεωρώ ότι με τον Αλέξη Τσίπρα έζησε ε, στο, στο, στον υπερθετικό βαθμό την κοροϊδία... Ε, ξεγελάστηκε ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον ε, Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και για όλο το πολιτικό σύστημα σαφώς και θα έχουμε κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές το θέμα είναι πως θα μπορέσει ο ελληνικός λαός να ανακτήσει τέλος πάντων χρησιμοποιώ τον όρο αυτό να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να γίνει Φίλια, αυτό. Το... Ε... Θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό να συμβεί μετά από όλα αυτά που έχει βιώσει την τελευταία δεκαετία, σε γενικέ γραμμέ μιλάμε. Πρέπει να... πρέπει να μιλάμε και όλοι μιλούμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Λοιπόν, πρώτον, ουδέν λάθο αναγνωρίζεται μετά από την απομάκρυνση του Ταμείου. Ε, γνωρίζει ο ελληνικό λαό και ποιο είναι ο Μητσοτάκη και ποιο είναι ο Τσίπρα και ποια ήταν η Νέα Δημοκρατία και είναι ο Σύριζα, και τι είναι το Πασόκ κλπ. Α αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Άμα ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, μετά να μην διαμαρτύρεται ότι ο Μψωτάκη θα μειώσει τι συντάξει. Αν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, να μην διαμαρτύρεται ότι θα έχουμε χιλιάδε παράνομου μετανάστε. Αντίστοιχα, ξέρει και μπορεί να βιώσει για το Πασόκ. Το ερώτημα είναι, θα υποστηρίξει ανεξάρτητε φωνέ όπω είναι δική μου και άλλων, οι οποίοι παλεύουν. Αν τι υποστηρίξει. Μπορούμε κι εμείς να έχουμε μια παρουσία είτε στο Ευρωτινοβούλιο είτε στην Ελληνική. Mm -hmm. Αν δεν τις υποστηρίξει θα τα λέμε μόνο ιδιωτικά από το ραδιστό αλλά από εκεί και πέρα οι ευθύνε θα είναι και των εκλογέων. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος σήμερα δεν έχει ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη <ΣΣΣΣ> και ε, οι πάντες γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Τα ήξεραν από το 2010 ξηκύσαμε έβγαινα και εγώ και άλλοι αλλά ήμουν από του πρώτες πόρους που εξηγούσα πει αυτή Αν από εκεί και πέρα ο κόσμος έκανε τις δικές του επιλογίες Εσείς κύριε καθηγητά <συμή> αισθάνεστε, <συμή> για, για <συμή> να μπω και σε μια πιο έτσι, προσωπική ερώτηση Αισθάνεστε ότι έχετε κάνει λάθη ε, Σε προσωπικό <συμή> επίπεδο δηλαδή Σε προσωπικό επίπεδο και μιλάω στο πολιτικό κομμάτι Δεν μιλάω ούτε για το επάγγελμά σα ως καθηγητής <συμή> Ούτε στο <συμή> πολιτικό κομμάτι <συμή> Οι βασικές επιλογές και αυτά που είπα και τα κατέγραψα από το 2011, ό,τι είχα πει ε, επιβεβαιώνονται η πρώτη μου τοποθέτηση είναι καταγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας ε, στις 15 Ιουλίου του 2010, όταν είπα ότι τα μνημόνια θα αποτύχουν όχι επειδή οι δανειστές δεν ξέρουν να πιάσουν τα μνημόνια, αλλά επειδή θέλουν την υπερχρέωση της Ελλάδας να μην μπορεί να επιτρώσει ο ελληνικό λαός τα δυσβάστακτα δάνεια και τόκους για να βάλουν χέρι στις πλούτο παραγωγικές στιγμές της κόρας, την να αρπάξουν τα σύμφα. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημέντα, δόνινα με απαντήσεις, λύσεις, μήνες σε πολύ μεγάλε συγκεντρώσει με τον Μίκη Καδωράκη, τα προπύλια τον 31 Μαΐου του 2011, σε τον Ικόσμο, αντίστοιχα, κατασταση του τέλου. Αφού εκεί και πέρα κάναμε συμμετείχα και εγώ, πως πολύ, στις πλατείες και στο Ηράκλειο και στην Σωσήνα Αγκαλού, ο ελληνικό λαός πήρε τις αποφάσεις του, ψήφισε, ε, επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκούνισε τα πάντα. Από και πέρα, την επόμενη φορά δεν θα υπάρχει ιδεολογία στο ποιο στηρίζει και το πιο του να Mm -hmm. Μάλιστα. Ποιε ήταν οι προτιέσει, είχαμε κάποιες προτιέ νομίζω στην Ευρωβουλή. Κάτι διάβασα. Ε. Ε, ε, όσον αφορά ναι, στην καταλήξη. Ναι. Για να δώστε μας έτσι και ένα στιγμα να πούμε και τα καλά, Μι λέμε μόνο τα αρνητικά εδώ να πούμε και τα, τα, και τα καλά. Καταγράφηκαν τα πιθότητα όλων μα είναι πρώτο στου 751 εκλογέ σε τεχνολογίε και σε ομιλίε. Οι ομιλίε παρεμβάσει είναι 2.20. 84 ήταν, τώρα αυξήθηκαν γιατί κάναμε και συνεδρίε καινούργια. Ε, είναι απόλυτο ρόλο όλων των εποχών από την αποχή τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, συνολικά. Και ε, δώξατε όσο, άμα είστε καλά, έχουμε μπροστά μα μερικού μήνε ακόμη. Ε, και στις τροπολογίε υπάρχει η πρωτιά, ε, με χιλιάδε τροπολογίε, και μάλιστα εκεί η Ευρωβουλία άλλαξε και τον κανονισμό. Διότι εγώ κατέθεσα τροπολογίες ας πούμε, στην Επιτροπή α, Γεωργίας στηριζόντας τους Έλληνε γεωργού, ή κοινοτρόφους κλπ. Άλλαξε το κανονισμό εδώ και 1,5 χρόνο και επιτρέπει να κάνουμε τροπολογίες μόνο εκεί που είμαστε μέλη επιτροπών. Δεν σου λέει κύριε δεν είσαι στην Επιτροπή Γεωργίας δεν επιτρέπεται να κάνει τροπολογίες. Βρέσαι ένα άλλο βουλευτή να την κάνει μαζί. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα παράδειγμα βεβαίως. Άλλαξαν τον κανονισμό γιατί ενοχλούνται από τις συνεχείς δρομοκρατικέ που χαλούσαν τη σούπα. Γιατί υπάρχει μια σούπα, δεν θα μαγειρεύουν, αλλά αυτή η σούπα είναι πικρή, τους αγού. Μάλιστα. Ε, καταγγείλατε πρόσφατα την ε, διακοπή, αν θέλετε, από την έρτη της ομιλία σας και τη απάντησή σας στην Ευρωβουλή. Ε, πιστεύετε ότι αυτό έγινε εσκεμένα ή ήταν ένα θέμα χρόνου και έγινε τυχαία γιατί δεν υπήρχε έτσι προγραμματισμένο στην έτσι να μεταδοθεί η ομιλία σας Εγώ φόρτασα το βίντεο και εγινε τυχαια γιατι δεν υπηρχε ετσι προγραμματισμενο στην ετσι να μεταδοθει η ομιλια σα εγω φορτασα το βιντεο και μπορειτε να το δείτε και εσείς που είστε έμπειροι δημοσιογράφος και να καταλάβετε ότι είναι αυτό που λένε κόψιμο στον αέρα ε, Είχε δείξει η ομιλία του κ. Τσίτρα, λογικό είναι Καταρχάς θα κάνω μια παρέντεση Είχε έρθει στην Ευρωβουλή το 2014 ο κ. Σαμαράς Όλη η συζήτηση με τον κύριο Σαμαρά, που δίρκησε δύο ώρε, δύο μισή, μεταδόθηκε απευθεία από την ΕΡΤ. ΕΕ. Μετά το 2015 ήρθε ο κύριο Τσίπρα. Εκεί η συζήτηση κράτησε τρει ώρε. Και αυτή μεταδόθηκε απευθεία όλοι, χωρί καμία διακοπή. Είναι προφανέ ότι ξεκίνησε με την ίδια τακτική η ΕΡΤ ΕΕ και για την περίπτωση τη δική μα. Πάλι πριν ξεκινήσει η συζήτηση, επειδή ήμουν στα πρώτα έδρανα, και σχεδόν τρει, τέσσερι, πιο αριστερά μου ήταν ο κύριο Αβραμόπουλο. Πιάσαμε λίγο κουβέντα και μου λέει: έχει υπόψη το δίκτυο BlackBerry. Ε, για να γνωρίζει ότι υπάρχει τόσο με την έννοια, ε, όχι φλέβεται ότι θα πει κανεί, αλλά να έχει υπόψη ότι το, το βλέπει πλέον όλο ο ελληνικό λαό. <κυρίζω> ήταν προγραμματισμένα όλα αυτά. Mm -hmm. Αφού μίλησε ο Τσίπρα, μίλησε ο κομισιόν και μίλησαν τα δύο πρώτα κόμματα. Προφανώς δεν είχε υπολογίσει ότι οι Ευρωπαίοι Φετραξιστές θα με έβαζαν να μιλήσω εγώ αντί του Προέδρου μας. Ε, και βέβαια ευκυριάστηκαν. Ίσως φανταζόταν ότι θα τελειώσει ο πρώτος γύρος σε τίποτα αρχηγών. Ε, γιατί αρχηγό δεν θα μου κανεί κανείς Έλληνας. Και πιθανόν ίσω να σταματούσαν τότε τη διαδικασία. Ε, όταν ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι δουλάω εγώ, φάνηκε του με έδειξε λίγο και μετά με έκοψε διότι υποτίθεται γύρισαν στο σπίτιο. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, να ακούω ότι αυτό το βίντεο που δεν μεταδόθηκε, εγώ το κόπωσα στο διαδίκτυο και λέω ότι έχει πάρει και κάνει 335.000 νιούς. Αν βιβάλλω αν θα έβλεπαν την ομιλιά μου, 335.000 πολίτε μα μας απ' mm -hmm. Επομένως, mm -hmm. χειρότερα τους βγήκε παρά κέρδισαν κάτι. Μιλήσατε λίγο νωρίτερα στο ξενοδοχείο Τιτάνια, το είπα κιόλας στον αέρα, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή αυτό έγινε η ομιλία ή γενικότερα βλέπετε ότι υπάρχει και μία τρομοκρατία όσον αφορά στα ελληνικά μέσα και στα ξένα. Γιατί όχι. Το θέμα, το θέμα της έλλειψης πολυφωνίας στην Ελλάδα έχω θέσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρκετέ φορέ έχω καταγγείλει επώνυμα την ΕΡΤ για μεροληψία και τα άλλα συστηνικά μέσα, ε, παρουσία πολλών ευρωβουλευτών και το έχω θέσει το θέμα και στην Επιτροπή Αναφορών στον κύριο Τίμερμανς, ο οποίος σποντήθηκε και την ευθύνη για τι ευρωεκλογές και ο οποίο ήταν καταδικαστικό στην οποιαδήποτε φήμωση, οποιαδήποτε άποψη. Έξιβη δηλαδή επανειλημμένα και έχει καταγελθεί. Κορύφωση είναι πλέον αυτό, αλλά ταυτόχρονα και έναρξη. Διότι ξεκινούμε την προεκλογική περίοδο, τυπικά έχουν ξεκινήσει από το κοινοβούλιο μα, ε, γίνονται πλέον οι ενημερώσει, τα κόμματα ετοιμάζουν τι υποψηφίε και είναι βασικό θέμα πάντοτε στην προεκλογική περίοδο, όπω ξέρετε, είναι το θέμα τη ενημέρωση, ο χρόνο που έχει κάποιο. Διότι τι να την κάνουμε την υποτιθέμενη τη ισοτιμία 25 μέρε πρώτων ευρωεκλογών όταν επί μήνες οι χρόνια θα μας έχουν φυγμαστεί. Γι' αυτό λοιπόν το βάλαμε το τελευταίο θέμα. Έγινε συζήτηση αντίστοιχη την Παρασκευή, το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και είχα αρκετή συμμετοχή. και σήμερα το κάναμε και λίγο πρωτότυπα. Είχαμε, το κάναμε live streaming από το facebook Νότις Μαριάς Ανεξάρτηση Ουροπλεκτής. Ε, είχαμε πάνω από 3-4.000 άτομα που συμμετείχαν από μακριά. Και υπέβαλαν και ερωτήσει πολλοί από αυτούς και είχαμε βεβαίως και έννοσα με παρεμβάσεις και μιλίες. Οπότε είχαμε διαδραστικό σύστημα, με κόσμο να ρωτάει από τη Γιαβάλα, το Τουχείο, από τη Σάμο, από Κρήτη, από διάφορες κοινωνίτες, από τη Σαλονίκη και τους δικούς μας στην Αθήνα, τους συμπολίτες μας είχαμε. Ήγε πολύ καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, τι ακολουθεί στη συνέχεια Υπάρχει κάποιος έτσι, κά κά κάποια συζήτηση που περιμένει στην Ευρωβουλή Και η οποία θα είναι δυναμική όσον αφορά στο δικό σας κομμάτι Θα έχετε έτσι μια δυναμική παρέμβαση Κοιτάξτε ε, Το επόμενο δεκατοντήμερο είναι προετοιμασία σε επίπεδο επιτροπών Με την επιτροπή Αναφορών και άλλες επιτροπές και... Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι η εβδομάδα της Ολομέλειας. Ε, δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα και δεν έχουν βγει τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Ε, αλλά νομίζω ότι πάντοτε θα υπάρχουν θέματα τα οποία μα αφορούν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να ενημερώσω λίγο του φίλου είναι ότι έθεσα πρόσφατα το θέμα του Ιού του Δυτικού Υιλού για το οποίο δεν είχε κουβέντα κανεί. Ε, ο κύριος Ανδρουκάητης, ο αρμόδιος επίτελος πού είναι και γιατρός ε, είπε ότι θα επικοινωνήσει πάρα αυτά με την κυβέρνηση Πράγματι την επόμενη μέρα έγινε και σύσκεψη για το θέμα αυτό Επομένως ήταν μια εξέλιξη καλή Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Σύπρας βιθούσε Τρίτη ε, στις ε, 11 Σεπτεμβρίου ε, και ζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα να υπάρχει συζήτηση και για το μάτι, για τις καταστροφές. Mm -hmm. Εκεί οι φίλοι του, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι έβαλαν δέτο να μην συζητηθεί. Το θέμα το έφερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι 10 του μιλό, η παραμονή, έλευση, σύντρα. Κέρδισάμε την ψηφοφορία. Έγινε συζήτηση στην οποία δεν ήρθε ο κ. Πρωθυπουργός, παρότι ήταν παρόν στο Στρασμούργο. Δεν ήρθε καν να την παρακολουθήσει. Η συζήτηση έγινε το βράδυ της 10 ε, Σεπτεμβρίου και εκδόθηκε ψήφισμα θετικό για την Ελλάδα, κοινό, εκ μέρου της δικές μας ομάδας το είχα συγκράψει εγώ, το οποίο ψηφίστηκε την Πέμπτη mm -hmm. ε, ε, και δίνει ένα θετικό στίγμα για τα χρήματα που πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα. Και το τρίτο ήταν το σοου που έστεισαν η φίλη των Σκοπιανών. Αυτό Έχει ήταν η επόμενη ερώτησή Ζ. μου. Με το ΖΑΕΦ, τι, τι έγινε με το ΖΑΕΦ, ναι, ήταν το επόμενο ναι. ερώτημα. Ναι, κοιτάξτε, ε, ο, είπα στην ομιλία μου στον κύριο Τσίπρα ότι έκανε τσάμπα μάγκα το ΖΑΕΦ και του λέω ότι θα έρθει την Πέμπτη εδώ και θα παριστάνει τον 4 και Σεπτέμβριο. Πράγματι, την Πέμπτη η Ευρωβουλή ε, έσκασε μια φιέστα διότι ενώ η παρουσία τη με συζήτηση ερωτή παρεμβάση πολλών ευρωβουλευτών και κράτησε τρει ώρε, για το ΖΑΕΦ επέλεξαν άλλη μεταχείριση, μια ρύθμιση που αφορά κυρίω του αρχηγού αφρικανικών χωρών, οι οποίοι έρχονται, ανεβαίνουν στο βήμα 20 λεπτά, μιλάνε και φεύγουν. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε ΖΑΕΦ, ο κ. Σταγιάννη είπε ότι ο ΖΑΕΦ έχει δημοψήφισμα και. Το ευχήθηκαν καλή επιτυχία και λοιπά. Δηλαδή να, περάσουμε η... να περάσει η κατάρτιση τη συμφωνία των Πρεσπών. Ασπάστηκε το Ζάεφ η φίλη του η Μογκερίνη από την Ιταλία και ο Ζάεφ ετοιμάστηκε να κάνει το σόου. Πριν τα κάνει αυτά, επειδή ήξερα πήγα μια ώρα πιο πριν, πήγα και ήμουν μέσα στην Ολομέλεια, πήρα το λόγο, κατήγγειλα το σόου το οποίο γίνεται, ένα μονόλογο. Είπα ότι η Μακεδονία είναι μια ελληνική ελληνική και. Αποχώρησα σε ένδειξη διαμαρτυρία για να μην νομιμοποιήσω την υπόθεση ΖΑΕΦ. Και πράγματι ήρθα αυτό μέσα και έλεγε ότι δεν ήταν Μακεδόνα, ότι δεν ήταν μιλάει Μακεδονικά, ότι δεν ήταν υπάρχει Μακεδονικό έθνο κτλ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα και το επισημαίνει την προηγούμενη τέλη με τον ΖΑΕΦ. Κύριε Μαριά, θα σα αφήσω να ξεκουραστείτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μα και τα είπαμε. Και Έχει, εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία και η τεχνολογία μα ενώνει. Το μήνυμα είναι προς όλους που μας ακούν ότι εμεί θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα κατεβάσουμε ανεξάρτητο, αυτοδύναμο, ελληνικό, πατριωτικό ψήφο για τις ευρωεκλογές, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα επιβραβεύσει τη δράση και τον αγώνα που κάνουμε και θα στείλει μια πατριωτική φωνή, τη δική του φωνή στην Ευρωβουλή της Ευρωεκλογίας. Σας εύχομαι καλή τύχη και καλό βράδυ από Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δυναμία. Γεια σας. Μέγα αγαπηό μου για πρόσχημα. Παρκάρω το χυμά και σου μιλάω. Παρκάρω το χυμά και σου μιλάω. Και εσύ που ξέρω πώ δεν νοιάζεσαι. Και εσύ ξέρω πώ δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα καταράζεσαι που σ' αγαπάω Παίζεις με την ευαισθησία μου Μα την ουσία μου δεν την προσέχεις Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα Άλλα προβλήματα λες ότι έχεις Δεν τη ζητάω, τη ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω Και τη ζητάω Τη ζητάω Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω Με κανά δυο Τη χάγια μου Για πρόσχημα μου ρόφημα καγιαμού, η απρόσκυμα. Για να ωροφήμα, στον κυλικίο. να μου άπαγορεβες. Έσυ αγόρεβες, μα φτους τους δύο. Τι αμφότερε αυτού του μύρα, μετά με, με περίμενε. Δεν με περίμενε η μοίρα, Τότια. Όταν στα χέρια μου σε κράτησε, Εκεί πάτησα και είπε όχι. Και τη ζητάω, τη ζητάω. Στο παράδεισο να πάω Και τη ζητάω Τη ζητάω Τα ευκαιρία Στο παράδεισο να πάω Τι ζητάω, ζητάω, Μια ευχερία στον παράδεισο να πάω; Τι mm. ζητάω, ζητάω, Μια στον Πολύ όμορφα είστε στον Αλμπέντο 14, ακούτε την εκπομπή σου και το διάβα. Είναι αντίπαπαμα στο μικρόφωνο. Ολοκληρώσαμε και την συζήτησή μα με τον Νότι Μαριά. Ενδιαφέροντα τα όσα μα είπε. Ένα άνθρωπο που είναι και αυτό χρόνια στην πολιτική, με τα καλά του και με τα κακά του. Δεν έχω καμία διάθεση, καλεσμένου και ανθρώπου που καλώ να μιλήσουμε, να του επιτεθώ. Δεν έχω κανένα λόγο από όποιο χώρο πολιτικό και ανήκουν και ποτέ δεν το έκανα αυτό. Ε, η επιθετική δημοσιογραφία είναι μια δημοσιογραφία που δεν χρησιμοποίησα και δεν με αφορά. Έρχομαι εδώ για να κάνουμε καλοπροαίρετα συζήτηση και κουβέντα, να σχολιάσουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει αυτά που έχει να πει, να τα εκφράσει με όμορφο διάλογο και ήρεμο διάλογο. Ε, ελπίζω λοιπόν κάποια έτσι βασικά κομμάτια που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα Να τα καλύψαμε με τον ε, κύριο Μαριά ε, Οπότε τώρα ένα μισά ώρα και ίσως και 40 λεπτά Μας μένει για να απολαύσουμε όμορφες μουσικές α, Να σχολιάζουμε μαζί εδώ τα διάφορα που, που βλέπω και στο τσάτ Και που α, βλέπω και στην ειδησιογραφία που τρέχει συνεχώς ε, είμαστε εδώ ε, θα είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ και θα τα λέμε ε, στι 10 ε, κάθε εβδομάδα και μουσική απ' το μπαλκόνι ένα φενκάρι σαν να μου γνεύθει θα ξαναρθεί πρέπει να πέσω πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου της ενοχέ. Το σου, τα σε αγαπώ σου Τις μεθυσμένες μας αναπνοές Έχει μια ψυχρά αυτή η τετάρτη Ένα παράπονο αυτή η ζωή Μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι Η θυμίσή σου με κρατάει ζωντανή Έχει, Έχει, Έχει μια ψυχρά αυτή τετάρτη ένα παράπονο αυτή η ζωή, μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι, η σου με κρατάει ζωντανή. Πάει ξένο, τρέχω κι ξέρω πω δεν με αφορά. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω. Αυτό το σώμα που με πονά. Πρέπει μόνο μου να σε φορέσω. Σαν χίλια ηρενίσθηκα. έχει μια ψυχή, αυτή τετάρτη, ένα παρά. Σου μου λένε κάτι μισή σου με κρατάει ζωντανοί. Έχει νιάψιλάκι. Ένα παράπονο στη ζωή, που τα μάτια σου μου λένε κάτι. Έχει μισή με κρατάει ζωντανή, Έχει νιαψιο χρέη. Μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι Η θυμισή σου με κρατάει ζωντανή Έχει μια ψηλά αυτή η τετάρτη Ένα παράπονο αυτή η ζωή Μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι Η θυμισή σου με κρατάει ζωντανή πολύ όμορφα. Χαίρομαι για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου γράφετε, κυρίως μέσα από το Messenger και το Facebook και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η αλήθεια είναι ότι ευθυνοπόριασε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην επαρχία και φαντάζομαι σε όλη την, την επικράτεια, αν θέλετε, την ελληνική, ε, όταν μπαίνει το φθινόμπορο τα πράγματα ηρεμούν πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πω δηλαδή ότι από τις 8-9 το απόγευμα... Όλοι οι κάτοικοι, τόσο εδώ, του Σκηνιά, όσο και των υπόλοιπων χωριών της Ελλάδας, μαζεύονται σιγά σιγά στο σπίτι. Το καλοκαίρι τελειώνει, σιγά σιγά, το καλοκαίρι σβήνει. Ξεκινήσαν τα σχολεία, οπότε μπήκαμε όλοι μέσα στο καβούκι μας, όλοι ξεκινήσαμε τις χειμερινές μας δραστηριότητες, σιγά σιγά βέβαια, και βλέπει ότι η νυχτερινή ζωή σβήνει πολύ πολύ νωρίς. Έτσι λοιπόν... Και εδώ, στο χωριό μας, από τις 8-9 η ώρα το απόγευμα είναι σαν να είναι 11-12. Ε, αυτοί λοιπόν που μου κρατάτε συντροφιά είστε εσείς ε, και χαίρομαι να σας έχω στην παρέα μου και να τα λέμε έτσι ε, τα βράδια της Δευτέρα. Ε, συνεχίζουμε με αγαπημένο τραγούδι. Στο ίδιο ύφος θα κινηθούμε Μετά θα ζωντανεύσουμε όμως <Τι, Τι κι αν <ανάψεις> Το φως <Τι> Δεν είναι ο πόνος Κρυφός <Τι´> <Τι´> Έχει μάτια η γέλιο και η φόνη. Έσαι η απουσία ζωντάνη. που το δάχτυλο τρύπα. Μια σ' τα που σου βάθει, Και το πριν και το μετά. και αν έχει πέσει σα στην κάρδια μονάχα μη ζωιστή φωτιά ρύπλασης κέψη πετά λές και παρηχη μετά είγα πάλι να σου κόψω ας περνούμε σε στην ίδια διαδρομή ενώ έτοιμασα κάτι που το δαχτυλό Μια σταλέμα που σου βάθεί και το πριν για το μετά. Για να έχει πέσει Γιώνει μέσα στην καρδιά, Μοντάζει στη φωτιά. Ένα καλό που κάνει η επαρχία και το να σε ένα χωριό είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να έρθει σε πολύ έτσι όμορφη και γλυκιά ε, επαφή με τη φύση και να σε βοηθήσει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις καταστάσεις με ένα πολύ ήρεμο και γαλήνιο τρόπο. Όπως ακριβώς είναι και τα πράγματα στη φύση. Ε? Μια αίμα που σου βάφει Και, πριν και το πριν κι έχει η μέσα στην Ήρεμα, λοιπόν και γαλήνια συνεχίζει αυτή η εκπομπή για να φτάσει έτσι σε λίγα λεπτά στο τέλος της, με όμορφες μελωδίες. Εδώ πάντα στον Αλμπέντο 14. Θαυμάσια. και για να ανεβάσουμε έτσι λίγο τους ρυθμούς μας αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά με μια ιδιαίτερη φωνή είναι η Ελευθερία η Αρβανιτάκη «Τα κορμιά και τα μαχέρια. Και ποιο δεν εύχεται τα μαχαίρια να αλλάξουν χέρια. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, και η Θεία θα έρθει και θα τα τακτοποιήσει όλα. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι, τουλάχιστον οι περισσότεροι από μας εδώ από την παρέα του Αλμπέντο. We'll Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι στις αρχές του Οκτωβρίου εδώ στο Αρκαλοχώρι έχουμε τον πασίγνωστο πια και παγκοσμίως ε, η Μη Κρήτης, Έναν μοναδικό αγώνα ε, που οργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος ε, Υγείας Αρκαλοχωρίου. Εξαιρετικά παιδιά όλα και τα λαντούχα με πολύ κέφι με πολύ ζωντάνια. Ε, οργανώνουν τόσο τον ήμιμαραθώνιο Κρήτη, όσο και το γνωστό πλέον ε, χρώμα Ραν το γνωστό αγώνα, τον ιδιαίτερο αυτόν αγώνα. Αρχέ Οκτωβρίου λοιπόν σας περιμένουμε όλους στην Κρήτη και για να τρέξουμε και για να περπατήσουμε. Όσοι δηλαδή, ξέρετε, δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα χιλιόμετρα του ημιμαδαφωνίου, υπάρχουν και διαδρομές λιγότερων χιλιόμετρων, τις οποίες μπορείτε να κάνετε περπατητά και να περάσετε εξαίσια πραγματικά να χαρείτε εδώ την κριτική φιλοξενία. Είναι ένας αγώνας γιορτή, ένας αγώνας πάρτι και πραγματικά σας προτείνω να έρθετε όσοι μπορείτε και να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Είναι πραγματικά μοναδική. απόψε η καρδιά με το μπαγλά μαδάκι πολλά κομμάτια I'm mm -hmm. Σας έχω και μια άλλη είδηση, η οποία είναι αποκλειστική, θα έλεγα. Λοιπόν, πολύ σύντομα, εδώ στην Κρίνη και σε συγκεκριμένα στο Αρκαλοχώρι, εδώ κοντά, στο, στα μέρη μας, θα είναι και ο Μάνος ή ε, Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές για να έρθει να κάνει μια μεγάλη ομιλία, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα... Καλυφθεί και από τον σταθμό μας Αφού θα είναι τόσο πολύ κοντά μας Θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και ζωντανά Να τον ακούσουμε και να μας πει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα Που λέει πάντα ο καθηγητής Ανέζης Στις ομιλίες του Συνεχίζουμε λοιπόν Με αγαπημένα τραγούδια Έτσι για να κλείσει το βράδυ μας όμορφα και μελωδικά με τη μεγάλη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου σε ένα τραγούδι που παίζω αρκετά συχνά από την εκπομπή γιατί το αγαπώ πραγματικά και είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που α, μου αρέσουν πολύ πολύ. Πώ να σε εμποδίσω, Με τα λόγια δεν μπορώ. Φιγά αφού το θέλει, Δεν θα τρέξω πίσω, Δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι, Να με κραώ το κενό. Μόνο πώ θα φεύγει, κάνε μου μια χάρη. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε απ το απλό μπουράνο. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να δυσεφώνα. Άξο πίσω, σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια. Να μην δω που φεύγεις, να μη να έξαν αγαπήσω. το φεγγάρι, σβήστε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξει να μη σε φωνάψω πίσω. Σβίσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μην δω που φεύγεις, να μη σ' έξαν αγαπήσω. το φεγγάρι να χαιρετήσω τους αγαπημένους μου φίλους από την Αμερική που βλέπω ότι είναι εδώ και μας ακούνε τους ευχαριστώ και άλλο ένα ευχαριστώ βέβαια μεγάλο για την επίσκεψη που μου κάναν το καλοκαίρι, δεν θα την ξεχάσω ποτέ ήταν από τις πιο όμορφες και γλυκές στιγμές του καλοκαιριού μου Με το βλέμμα χαμηλά αφού το θέλει Σε καταλαβαίνω Όποιο φεύγει δεν μιλά και για μένα μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σου ζητώ Μόνο όπως θα φεύγεις, απλώσε το χέρι, σβήσ' αυτό το αστέρι, σβήσ' το τον ουρανό Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια Σβήσε μου τις λέξεις να μη φωνάξω πίσω Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια να μην δω από φεύγεις να μη εξανά αγκάπησω! το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια… σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω! Σμίσε το φεγγάρι, σπάσ σε κομμάτια… να μην δω που φεύγεις να μη σεξανά αγαπήσω! το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια… Σβήσε μου τις λέξεις, σπάστο σε κομμάτια Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια Σβήσε μου τις λέξεις, να μη σε φωνάξω πίσω Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια Να μην δω που φεύγεις, να μην σε ξαναγαπήσω τα ίδια μονοπάτια θα κινηθούμε μέχρι να κλείσει η εκπομπή με αγαπημένες μοναδικές μεγάλες φωνές όπως είναι αυτές που ακολουθούν του μοναδικού αγαπημένου Πασχάλη και της Νατάσας Θεοδωρίδου σε ρυθμούς ζεμπέκικου. Γιατί... Οπα, νάτα, τα λοιπόν, γιατί ο Αλμπέντο δεν στηρίζει μόνο τις ελληνικές φωνές και τους παραγωγούς που αγαπάνε την Ελλάδα και μιλούν ελληνικά σε όλο το πρόγραμμά του στηρίζει και το ελληνικό τραγούδι και θεωρώ ότι είμαστε από τις ε, μοναδικές εκπομπές που στηρίζουμε τόσο πολύ και με τόσο ένθερμο τρόπο τα ελληνικά τραγούδια σου με, και τι δεν θα δίνα αυτό να ήταν ξέμα, Μου τα πάνε τα μάτια σου Τώρα πια θέλει να μείνουμε, Διον φίλη. Δεν θέλω τέτοιου φίλου. Δεν θέλω τέτοιου φίλου που να με κάνουν πικρά να πληγχω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω τέτοις φίλους, φίλους που θέλουν να με βλέπουν να πονώ. Πώ θέλει να χωρίσουμε, δεν ξέρει με μακρώνει Μου τα πάνε τα ματιά σου. Πώ τώρα πια θέλει να μείνουμε, δυο φίλοι δεν θέλω, τετιού φίλου δεν θέλω Δε θέλω, de θέλω, δε θέλω που θέλουν να με βαλεύουν από εμά. Να και ένα ωραίο τραγούδι που θα παίξει, ένα από τα τραγούδια που πραγματικά ακούγοντάς τους ζωντανεύουν μνήμε και εικόνες στο μυαλό μας μοναδικές, μνήμε και εικόνες που θυμίζουν οικογένεια, Κυριακές, μαζώματα, φαγητόλοι μαζί, οικογένεια, πάρτι, γλέντι, κρασάκι... Πόσο όμορφε εικόνε αυτέ ελληνική πραγματικότητα. Ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γεροφή και τα τακούνια μου καρφί. Και από την πρώτη τη στροφή το στόμα, εγώ το έχω ανατρέψει. Κορίτσια γορέα σε ένα χολ και τα φυστήκαμε στον πόλεμο. και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό τη μουσική και με νουτσινά μερική, μια εφηβεία επίγει που γίνεται Σαράντα. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά Σε εκείνα τα χρόνια Έρωτα μου τώρα Πληγωμένε μου αητέστα Για είμαστε στου χρόνου τα λόγια Έλα μην κλαις, Σε γιώπεψα Λήφες κι αγάπες παλιές Ανά Στι χαλές χυμίζομαι τα πιο ωραία λαϊκά. Στη με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γύψο ή τα πουνια μου καρφί. Αλλά χωρί επιστροφή. σω αρχηγό και το σιτέρι κυνηγό γιατί σουν ένωση κι εγώ με χωρισμό είχα φοβήσει μετά μας πήγε αριστερά περιβολή κι χαρά και πήραμε το βήμα στο πρώτο υπόγειο του κουν και στην επίδαυρο πακούν θεούς κι ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε κίνα, τα χρόνια έρωτα μου τώρα πληγωμένη στα καίμαστες του χρόνου ταλονιά. Έλα μην κλείσε μη μου κλείσε για να τρεξά. Λύπας και αγάπης παλιές ανάτρεψα. Έλα μην κλείσε μη μου κλείσε όταν κυσομέ για παρεστήσεις καλές. Μόσα ειγά τα είχαμε χορέψει Γαλάζιο γύψο η οροφή και τα τακούλια μου καρφή Αλλά χωρίς επιστροφή Θα Θαυμάσια και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος ε, Άλλη μία έτσι, άλλο ένα βραδάκι Δευτέρας Τελειώνει όμορφα και μελωδικά και θα κλείσουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε Σε πείσμα αυτών που δεν αγαπούν την παράδοση Σε πίσμα αυτών που θέλουν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ακόμα λεβεδιά, Ακόμα και στην Κρήτη. Πάλι το, μαριό, πάλι το, μαριό, πάλι το μαριό, Πέντε θα κλείσω με τα λόγια της Μαρίας Τζάνη, όπως εκείνη δηλαδή έκλεισε την εκπομπή που έπαιξε νωρίτερα και που θα επαναληφθεί αύριο στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός όταν είναι ενωμένος είναι ανίκητος. Ο ελληνικός λαός διαθέτει λεβεδιά, διαθέτει καμάρι, διαθέτει περηφάνια. Ε, ίσως δεν έχει φτάσει η ώρα να το αποδείξει, θα το κάνει όμως. Είμαστε όλοι σίγουροι γι' αυτό. Γιατί θα από την Κρήτη λοιπόν σας στέλνω την αγάπη μου Σας στέλνω τα φιλιά μου εδώ από το πανέμορφο χωριό μου Από το σκηνιά πολλές ευχές για ένα πανέμορφο βράδυ Πολλές ευχές για μια όμορφη ε, μοναδική ανατολή να Πανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10. Κάπου θα είμαστε πάλι μαζί και θα τα λέμε εδώ. Να, θυμώμα, να θυμώνουμε, να χαιρόμαστε, να γελάμε, να ακούμε μουσικές, να μιλάμε με ανθρώπους, επιστήμονες, πολιτικούς, καθηγητές, φίλους, φίλες. Στο του Μα τι όμορφη είναι αυτή η ζωή που σου αποδεικνύει καθημερινά με κάθε τρόπο το γεγονός ότι υπάρχει πολύ καφρίλα εκεί έξω δεχτείς, ουρανέ, Πολύ καφρίλα εκεί έξω παιδιά Δε μα άμε, εμεί συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ, δυνατοί, ενωμένοι και, θα, και η φωνή του Αλμπέντο θα ακούγεται. Φαίνεται, δεν φαίνεται κάποιοι, όπω λένε και το στην Κρήτη. Άλλωστε. Καλό σα βράδυ, λοιπόν, είστε επανειδήν. Γεια σα, καληνύχτα, Δεν θέλω απ' την αγάπη σου. Δεν θέλω απ' την αγάπη σου, Ούλο το κόσμο, ούλο το κόσμο πιάσανε Η αγαπητική σου Ούλο το κόσμο πιάσανε Η αγαπητική σου <Τι> Δεν θέλω απ' την αγάπη σου δεν θέλω από την αγάπη σου Άμε που θέλησαμε με <Κι> Άμε στο γελο, άμε Παρέτσι μπαντανίες σου Μα γόγκι μου με χάμε Δεν θέλω την αγάπη σου Άμε που θέλησαμε Σ' αγαπώ και ό,τι θες Και ό,τι θε την κάμε, και θες, την κάμε την καρδιά σου βάλε τι Θες πέταξε την χάμε Δες στην καρδιά σου βάλε τι Θες πέταξε την χάμε Κι το νερό να βρω θα φαίνω νερό να βρω Δεν πίνω κι ας ποθανώ Ακρι Άμα δεν βρείς να πιεις κι εσύ είτα θα ζω να κάνω Άμα δεν βρείς να πιεις κι εσύ θα ζω να κάνω